Δεν συνηθίζουμε αλλά να λέμε προκλογικά και αλλά να λέμε μετεκλογικά. Επειδή δεν συνηθίζουμε αλλά να λέμε προκλογικά και άλλα να λέμε μετεκλογικά. Μπράβο. Με με Μπράβο! Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το κόμμα μας είναι υπέρ της απλής και άδολης αναλογικής. Αυτό που φέρνει μέχρι στιγμή, όπω λένε οι πληροφορίε, δεν είναι άδωλη, είναι ψηλό-απλή. Το θέμα δεν είναι αν είναι απλή, αναλογική άδολη θα μα απασχολήσει στι επόμενε μέρε. Το θέμα είναι ότι η κυρία Φωτίου, την οποία ακούσαμε, ε, στο πρώτο μέρο τη απάντησή τη, είναι αυτό το ωραίο που είπε. Το έχει πει και με άλλου τρόπου και από ό,τι φαίνεται το πιστεύει. Έχει αυτό το χαμόγελο ευτυχία και ικανοποίηση. Ότι δεν λένε άλλα μετεκλογικά, μάλλον δεν λένε άλλα προεκλογικά και άλλα πράτττουν μετεκλογικά, είναι συνεπή. Αυτό το έχει πει πολλέ φορέ Και με κορυφαία την διατύπωση Που όλοι θυμόμαστε και έχουμε αγαπήσει Μα καλά απαταιώνες είμαστε Το ξέρετε το μεταδίδουμε συνεχώς ε, Και συνεχώς επαναλαμβάνει Τέτοιου τύπου παρατηρήσεις Θέλοντας να αποδείξει Μάλλον το πιστεύει και αυτό είναι καλύτερο Ότι δεν είναι απαταιώνες Και ό,τι λέγανε πριν Το κάνουν και τώρα και είναι και συνεπείς Αυτή είναι η μία που το λέει συνέχεια έτσι, Με μια άγνοια και μια ευτυχία στο πρόσωπο. Ο άλλο που το κάνει συνεχώ, το λέει και το πιστεύει και αυτό από ό,τι φαίνεται. Και κατά τη γνώμη μα, μοιάζουν και οι δύο πολλά στην πολιτική. Πολλή, στην πολιτική συμπεριφορά του, είναι ο Γιάννη Μπάλαφα. Τι ποιοτικό έχει αλλάξει και αυτή η κουλτούρα θα την αποκτήσετε, Πώ είναι Το ποιοτικό που έχει αλλάξει Σύν είναι ότι έχουμε και μια κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Νταράκη. Ότι έχουμε ναι. μια κυβέρνηση που έχει την πολιτική βούληση να κάνει συμβατά και να συνδυάζει και να, να, να είναι συνεπής σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που κάνει. Να είναι συνεπής Σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που κάνει Γελάει ο κόσμος Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας Περισσότερο κομμοδία παρά δράμα Την έχει δώσει την κατεύθυνση Όπως ακούτε εδώ ο Το τηρούνε Πάρα πολύ καλά, με φανατισμό τα στελέχη από κάτω αλλά πώς η κομμωδία να αντέξει κανεί. κάθε μέρα κομμωδία, κομμωδία συνεχώς από τους ίδιους πρωταγωνιστές με τα ίδια θέματα αυτό της συνέπειας, της εθικής, ηθικής εντιμότητας επειδή πολλοί παίζουν με αυτό και με αφορμή και την απλή αναλογική που έρχεται δεν είναι τόσο απλή ούτε αναλογική με μπάση περιπτώσει είναι πιο αναλογικό από τα προηγούμενα με αφορμή το νομοσχέδιο που έρχεται και αυτό εν μέσω μιας καταιγίδα ευρωπαϊκής και ελληνικής με τα προβλήματα στην οικονομία κλειστές επιχειρήσεις, μαμούθ, απολυμμένη εν μέσω όλων αυτών έχουμε και αυτά τι συμπέρασμα βγάζει κανείς από τα όσα έχουν γίνει στην Βρετανία. θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ πρωτότυπο συμπέρασμα πραγματικά πρωτότυπο από την Θεανό Φωτίου που ισχυρίζεται Ισχυρίζομαι ότι το Brexit δεν κινητοποιεί τους λαούς στήριζω σπαστικοποίηση αλλά τους κινητοποιεί στη συντηρητικοποίηση Μπράβο! Ισχυρίζομαι Ισχυρίζομαι ότι το Brexit δεν κινητοποιεί τους λαούς στη ριζοσπαστικοποίηση αλλά τους κινητοποιεί στη συντηρητικοποίηση Μπράβο! το προσπερνάμε το είπε η καθηγήτρια Πολυτεχνείου, πολιτικός, υπουργός δίπλα στον Αλέξη ισχυρίζεται αυτό. Να σταθούμε λίγο αν πραγματικά όλο αυτό Οδηγεί του λαού στην συντηρητικοποίηση και όχι στην ριζοσπαστικοποίηση. Είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματιστούμε όλοι ε, για να το λέει Θανόνο φωτίου προφανώ έχει αλήθεια, έχει πέσει μελέτη, δεν το πέτσι, δεν το πέταξε έτσι. Είναι αριστερή εκτό των άλλον και οι αριστεί έχουν εργαλεία που μελετούν και εξηγούν τι κοινωνικέ αντιδράσει και τι κινήσει τη κοινωνία. θα δω οι προστακί και εφόσον έχουν αυτά τα εργαλεία μετά ισχυρίζονται αυτό που ισχυρίστηκε Η κυρία Φωτίου, για όσου δεν θέλουν να, να ισχυρίζονται τέτοια, έρχεται η λύση. Η λύση είναι πολύ εύκολη, πολύ απλή, έχει όνομα, κούλη, το καλλιτεχνικό, κυριακός Μητσοτάκης είναι το επαγγελματικό, ο οποίος ε, Κυριάκος ε, ε, κλείνει, όπως ο ίδιο ισχυρίζεται και αυτό είναι επίσης αστείο, τον κύκλο των μνημονιακών κυβερνήσεων. Τελικά, όλοι μα και εμεί στη Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι θα τι κερδίσουμε τι επόμενε εκλογέ. Θα τι κερδίσουμε και άνετα. Δεν θα έχουμε πραγματική πίστοση χρόνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από τα έργα μα θα Και αν εγώ έχω μια φιλοδοξία, δεν είναι να γίνω ένα ακόμα Πρωθυπουργό και να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και μετά από ένα-δύο-τρία χρόνια να πω: όχι, δεν τα κατάφερα κι εγώ, πάμε στον επόμενο. Είναι μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο των μνημονιακών κυβερνήσεων. Μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο των κυβερνήσεων. Και αν εγώ έχω μια φιλοδοξία, είναι μπορούμε να τον κύκλο των κυβερνήσεων. Με συσκευή Siemens. Θα σπάσει αυτός ο κύκλος Όλοι έλεγε θέλουμε να σπάσουμε τον κύκλο των μνημονιακών κυβερνήσεων. Το λένε ακόμη και οι ίδιοι που συμμετέχουν στις κυβερνήσει. Γι' αυτό έρχονται. Αυτά λένε στι εκλογέ στο λαό, γι' αυτό εκλέγονται. Αν κάποιο θέλει να σπάσει τον αυτόν τον κύκλο, πραγματικά από του Έλληνε πολίτε ψηφοφόρου, τον Κυριάκο διαλέγει για να σπάσει αυτόν τον κύκλο. Δηλαδή, με το που βγαίνει ο Κυριάκο, σπάει ο συγκεκριμένο κύκλο των μνημονιακών κυβερνήσεων, έτσι όπω το βλέπουμε, το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, ο κύκλο αυτό σπάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Ο ίδιο ισχυρίζεται. Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι πρόθυμοι που λένε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα σπάσει τον κύκλο των μνημονιακών κυβερνήσεων, αν πρέπει να τον σπάσουμε αυτό τον κύκλο. Ε, το θέμα είναι ότι με τον Κυριάκο θα έρθει κάτι στην Ελλάδα και θα έρθει επειδή ο ίδιος, δεν υπάρχει απόδειξη για αυτό, ξέρει να φέρνει αυτό το κάτι στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και εμένα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα είναι ένα απλό πράγμα. Εγώ ξέρω πώ μπορώ να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα και πώ αυτές οι επενδύσει θα δημιουργήσουν δουλειές. Μπράβο! Είναι προφανές ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν έχει επενδύσεις. Μουσική να φτιάξουν θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουν κάτι σε αυτόν τον τόπο. Και πώς αυτές οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν δουλειές. Είναι ωραίο αυτό. το έντεκα και μετά που μπήκαμε στα μνημόνια, όλοι οι πρωθυπουργοί, Γιώργος, Σαμαράς και η ενδιάμεση εκεί και κλπ, Τσίπρας, Ε, θέλουν όλοι να φέρουν επενδύσει. Κάνουν τα πάντα για να φέρουν επενδύσει. Δεν έρχονται οι επενδύσει. Αντίθετα, κλείνουν και εταιρείε που υπάρχουν με στον τόπο. Αλλά αυτό δεν μα απασχολεί. Θα φέρουν επενδύσει. Ο Κυριάκο ξέρει και έχει τον τρόπο, δεν μα τον αποκάλυψε. Αλλά για να τον λέει ο Κυριάκο, φανταζόμαστε κάτι παραπάνω θα ξέρει αυτό και θα τον εμπιστευτεί ένα 30-40% όσων θα πάνε να ψηφίσουν. Για να φέρει τι επενδύσει και άρα να έρθουν οι περίφημε δουλειέ. Αυτό είναι επιχείρημα τωρινό του Κυριάκου. Πριν εμ, ένα, δύο, δύο χρόνια περίπου κάπου εκεί Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου, ο Άδωνη, Είχε ένα τράνταχτο επιχείρημα για τις επενδύσεις που τότε δεν ερχόντουσαν Η Ελλάδα ε. σε 6 Μαου του 10 χρεοκόπησε ναι. Τι σημαίνει αυτό Άρα... Έπρεπε να χάσουν τη δουλειά τους 10 εκατομμύρια Έλληνοι ναι. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά τους 2 εκατομμύρια τους Άρα έχουν κρατήσει τη δουλειά τους 7 εκατομμύρια Μιλούμ Έχουν χάσει τη δουλειά τους 2 εκατομμύρια τους Άρα ίσως. έχουν κρατήσει τη δουλειά τους 7 εκατομμύρια Το ένα εκατομμύριο βγαίνει προφανώς είναι και μωρά Έτσι λοιπόν, 7 εκατομμύρια ήταν τυχεροί τότε. Αυτά τα επιχειρήματα θα επανέλθουν αν γίνει πρωθυπουργό ο Κυριάκο που θα προσπαθεί και αυτό να φέρνει επενδύσει. Αλλά δεν θα έρχονται οι επενδύσει, γιατί οι επενδύσει έχουν κάτι άλλο στο νου τους. Οπότε κρατήστε αυτό το επιχείρημα να το λέτε κι εσύ. Τα 7 εκατομμύρια έχουν δουλειά, τα δύο δεν έχουν, το ένα είναι αγέννητο ή γεννημένο και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οπότε αυτή η σούμα είναι εποφελία του ελληνικού λαού. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι οι δουλειέ έχουν όσοι είναι έξυπνοι. Όσοι είναι έξυπνοι, όσοι είναι ικανοί. Όλοι οι άλλοι να είναι ικανοί, δεν έχουν δουλειές, είναι πολύ λογικό. Δύο παραδείγματα έξυπνων και ικανών θα ακούσουμε τώρα. Ορίστε τι θέλετε, είναι η γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπο. Ναι, αλλά ποιον θέλετε. Ψηλός, όμορφο βουτυράτος. Βουτυράτος. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου... Είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε. Κατάστημα το παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώ δεν συχνάζουν φιόγγι. Γιατί μιλάτε σε όρου πιάτσα. <στον> στην Αμερική έχω δουλέψει ε, σε εστιατόριο όπου ε, μαγείρευα. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Στη Σουηδία με του περισσότερου μετανάστες ήμασταν καθαριστέ. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Τι είναι αυτό, Η λυπημένη φλιπ. Λογαριασμό. κομμάδα μου, δουλεύει με διπλό καρμπιλάτερ. 18.000 δραχμέ λογαριασμό, Κατά ποιο υπογράφει, Διάβασε το στερόγραφων Αντώνιος, ο Αντώνη. Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ. Σκεκριμένα αναλατίνη Ρίμαξε. Ρίμαξε. Στον Καναδά ήμουν από κυπουρό. Συνδούλεψα σε βενζινάδικο, υλοτόμο, οικοδόμο, σε εργοστάσιο τσιμέντον Έχω δουλέψει χρωματιστή. Εσύχα, πα μπροστά. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν. Ο σύμβολος επιχειρήσεων με το μπλοκάκι που λέμε Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα Αυτοί οι δύο είναι πολύ ικανοί, πολύ έξυπνοι γι' αυτό κατάφεραν μετά από τις δουλειές τις πολύ πετυχημένες που έχουν κάνει και πάρα πολλές και ποιοτικά έτσι ανεβασμένες κατάφεραν να κυβερνήσουν και έναν λαό την πιο εύκολη δουλειά δηλαδή γιατί μετά από το ηλότόμος Ο Γιώργο, όπω δήλωσε ο ίδιο, ήρθε και έγινε πρωθυπουργό. Νομίζω ότι ο υλοτό θα ήταν πιο δύσκολο. Φανταστείτε το Γιώργο να είναι υλοτόμο, να υλοτομε ο Γιώργο, ο Γιώργο Παπαντρίου, όπω τον ξέρουμε, έτσι όπως τον έχουμε ε, καταλάβει, αντιληφθεί ε, τον Γιώργο, τον αγαπημένο μα, Γιώργο Παπανδρέου Έχουμε και άλλε προτάσει όχι εμεί, ο Κούλη, για του εργαζόμενου. Απευθύνεται του εργαζόμενου αυτού του τόπου. Και όταν γίνει προθυπουργό, με κάποιο τρόπο θα κάνει του εργαζόμενου. Όχι να έχουν εταιρείε, όπως είχε πει στις καθαρίστριες που τους είχε δώσει και τότε πρόταση δι' εξοδό, δεν την αξιοποίησαν οι καθαρίστριες και να τα αποτελέσματα. Εδώ τώρα κάνει τους εργαζόμενους συνεταίρους. Τέτοιες προτάσεις εμείς όχι απλά θα τις συγγυθούμε, θα τις υλοποιήσουμε άμεσα. Όπως επίσης πιο ευνοϊκά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών και πιο ευγενικά κίνητρα και πιο, και πιο επιθετικά κίνητρα προσέξτε έχει με αξία αυτό κύριε Χάρης Νικολάου για επιχειρηματίες οι οποίοι αποφασίζουν να δώσουν μερίδιο των μετοχών τους στους εργαζόμενους εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι μπορούν να είναι συνέτεροι στις εταιρείες αυτό θέλει να αντιληφθεί ο εργαζόμενος ότι είναι συνέτερος υπάρχει ο επιχειρηματίας βγάζει αυτά τα άπειρα κέρδη που βγάζει Ε, γιατί έτσι λειτουργεί όλο αυτό, με την υπεραξία των εργαζομένων, αυτά τα κέρδη, το μεγαλύτερο μέρο σε νορμάλ οικονομία, πηγαίνει στι Ελβετίες ή οπουδήποτε αλλού στον ατομικό πλούτο και θα παραχωρήσει και στου εργαζόμενου, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Κυριάκου, το δικαίωμα να είναι συνέτεροι και οι εργαζόμενοι. προς το παρόν οι εργαζόμενοι δεν υπάρχουν, προ το παρόν γίνονται άνεργοι. Θα ακούσουμε έναν εργαζόμενο από την εταιρεία Μαρινόπουλο, που θα ήθελε και αυτό να είναι συνέτερο, αλλά τα έφερα η μοίρα τα capital control, ο καπιταλισμός η κρίση η παγκόσμια, η ελληνική οι λαμογές οι ιδιοκτητών, τραπεζών συνεργαζόμενων, κανείς δεν ξέρει ένας από τους 12.500 μάλλον όλα αυτά μαζί ένας από τους 12.500 βγήκε το πρωί στο Ωμέγκα σας ευχόμαστε όλα να πάνε καλά αλλά... Όχι, δεν θα πάνε καλά, κύριε. Δεν θα πάνε καλά. Και πρέπει, και, πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να, να πει εγγράφο τι θα κάνει, τι εγγύσει δίνει. Εργαζόμενοι, πού θα πάνε όλοι αυτοί. Είναι μια μικρή πολιτεία. Συν τις επιχειρήσει. Επιτέρου, θα σπάνω την ευθύνη του. Όχι μόνο να λένε για τα 20 εκατομμύρια που την ακούω, την κυρία, δεν ξέρω ποια είναι κιόλα, όλα. Δεν βλέπω. Κυρία Φίδε. Φίδε. Όποια Φίδε. και να είναι, τέλο πάντων, προδώσαν τον ελληνικό λαό με το όχι και το ναι και ξαφνικά για από πάνω. Πού είναι αυτοί οι Μια πολιτεία ολόκληρη. Πού θα πάνε, 21,4% η φτώχεια. Ε, ε, τώρα, ναι, μόνο σα είπατε τώρα ότι εδώ και 5 χρόνια είναι τα προβλήματα, δεν είναι σημερινά. Ε, γιατί θα συγκροτήσουμε με συγκροτήμα όλου. Όχι, θα μην μόνο πιο με όνειρο που τα φέρε, εμεί Ναι, ασφαλώ, ασφαλώς, ασφαλώς. Okay. Θέλω να πω, πρέπει okay. να κάνει οτιδήποτε κυβέρνηση για να γλιτώσει τώρα αυτή την πτώση. Αλλά, παιδιά, από ό,τι μπορούμε να ξέρουμε από άλλε εταιρείε, βέβαια δεν είχαν το μέγεθό σα. Το Μέκα, που είναι. Το Μέκα, τι δώσανε. Εκεί δεν χρωστάνε. Η Λίδρα Δεν χρωστάνε. Χρωστάνε, Όχι, λέω τώρα ότι. Δεν το τσουνάμι. Το τσουνάμι είναι μεγάλο, κύριε. Λεύε. Εγώ δεν θέλω λιμοσύνη, κύριε. κύριε. Ασφαλώ. Ναι, αντίδωρα, δεν, δεν είναι. Είμαι το 15 πρόβλημα. χρόνια στο Μαρινόπουλο. Και άλλοι The τόσοι κ. μεγάλοι άνθρωποι. Πού θα πάνε αυτοί οι 60 χρόνια. Πού θα τέλος. πάνε. Τι είναι συζητάμε τώρα, κύριε. Δηλαδή, έχετε γραπτέ εγγυήσει. Πού θα γίνουν αυτοί εργαζόμενοι. Φτάνει πια με του υπεχειρηματίε. Φτάνει πια με την καμπάτζα. Μόνο αυτού προστατεύουν. Κανένα άλλο. Επιτέλου, νισάφι. Ah, αυτές οι δύο λέξεις στο τέλος νομίζω τα λένε όλα, επιτέλους νησάφη. Ωραίες ερωτήσεις, ωραίες ε, διαπιστώσεις. Ο εργαζόμενος του Μαρινόπουλου να μιλάει σε εργαζόμενος του Μέγκα και να θέτει και το θέμα του Μέγκα όλος ο παραλογισμός ή η αποτύπωση της πραγματικότητας έτσι όπως τη εργαζόμενοι εκεί, εργαζόμενοι εκεί. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Από αυτή την κουβέντα το πρωί, στην οποία ήταν ο Οικονομία Καμπουράκη, ναι, ήταν η Σβίγκου από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Παπαχρηστόπουλο, ο βουλευτή των Ανέλ που στηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψε και κάτι και. προέκυψε. Κάτι πολύ γνωστό, το υπενθύμησαν οι δημοσιογράφοι και έτσι πληροφορήθηκε και ο βουλευτή τι ακριβώ κάνει η κυβέρνηση την οποία στηρίζει. Τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να διασφαλιστούν, Πάλι. Πρέπει ε... να κάνετε κάτι. Επ' αυτού. Συγγνώμη, απολύτω και αυτή είναι η υπόθεση του Υπουργείου Εγανσίας, όπως όπω λέμε Η Ναι, λαϊπρόθεση, αλλά το Υπουργείο Όμω ή τα Υπουργεία δεν ξέρω ποιο το έκανε αυτό. Άλλαξαν ακόμα και αυτό το, το, το, που υπήρχε, που ήταν ταμπού, α πούμε, τα, τι προηγούμενε δεκαετίες Ότι οι εργ, προηγούνταν οι εργαζόμενοι στι αποζημιώσει. Ό,τι έγινε αυτό, κύριε Οικονομέα, δεν το έχω υπόψη. Πέρυσι, επί των ημερών σα. Τι ακριβώ έγινε. Αυτό άλλαξε η γραμμή is. στο πτωχευτικό δίκαιο. Άλλαξε. Προηγούνταν όταν πτωχεύει μια εταιρεία. Τα στοιχεία τη εταιρεία που βγαίνει σε και τα αποθεματικά τη λοιπά πηγαίνανε έω τώρα πρώτα στου μετά στα Τρίτα τρία τράπεζα. Άλλαξε αυτό. Πρώτα οι τράπεζα που λέγατε. Ο Πάει τώρα πρώτα οι τράπεζα μετά το δημόσιο. Είναι στο τα σημεία τη του Έχετε δίκιο. Και είναι από Ναι, εμεί το κάναμε, λέει η Σβίγκου, πολύ σωστά. Το ζητούμενο όμω είναι να μην κλείνουν οι επιχειρήσει, ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτό που εμεί κάναμε. Δηλαδή να προηγούν οι τράπεζε και αμέσω μετά, τελευταίοι στη σειρά, αν περισσέψουν λεφτά, ποτέ δεν περισσέφουν, να τα πάρουν οι εργαζόμενοι. Και μέχρι πέρυσι υπήρχε ε, αυτό το παράλογο να προηγούνται οι εργαζόμενοι. Αν είναι δυνατόν, ήρθε η αριστερή κυβέρνηση που δεν είχαν τολμήσει οι προηγούμενε κυβερνήσει και επειδή αγαπάει του εργαζόμενου και έχει συνάφεια με του εργαζόμενου, του έβαλε τέταρτου. Πολύ λογικό, έβαλε πρώτα τι τράπεζε, μετά τους άλλους που μπορεί να χρωστάνε, συνεργαζόμενε εταιρείε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπει εκεί, αυτό το άθλιο και αυτό το άθλιο καθεστώ, και τελευταίοι οι εργαζόμενοι, γιατί είναι αριστερή κυβέρνηση και αν δεν φροντίσει η αριστερή ποιο θα φροντίσει. Εδώ η Ελληνοφρένεια, έξω κυρίως η Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά τα πολύ ωραία, 211-2008-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Αποστολή, SMS, μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρίελ και no, Το μηνυμά σα και όλο αυτό στο 54% 100, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο YouTube, papai.chr.lfm.gr. Νίκο Απρανίτη, τον Ήχο και με ένα τραγούδι που έχει ένα τίτλο, έτσι μιλάει για πόλεμο. Βάλτε ό,τι προσδιορισμό θέλετε μπροστά. Σίγουρα δεν εννοεί πόλεμο με άρματα μάχε. Εννοεί όλου του άλλου πολέμου που πρέπει να γίνουν, μικροί, μεγάλοι, για να μην φτάσουμε σε αυτό το πόλεμο και μπορεί να ξεκινήσουν και άμεσα και να έχουν και αποτέλεσμα. Ε, κάπως έτσι μπορούμε να πάμε στι πρώτε διαφημίσει, Σολσιόνιλα <Τι> πουρογέρα, in your front yard Couple of guns paw, That's when the fun starts Chemical weapons make it difficult to run for But what you run for You just gon' get caught Police come in and All your guns gone Now the tanks come, you really need the slang rocks. Guerrilla warfare, we might have to go there. Let's look at Palestine, you know what rocks there. The southern Philippines, my man, shit is real there. Little boys are popping choppers from a wheelchair. In a Sudan, too, and in Chiapas, too. One slipper ski on me is on top of you. We are in combat, don't let the news tell it. They just wanna sell you soap and insect repellent. But don't ever forget it, the world is burning down. Where do you see your fam when it's our turn to turn it out. Question you'll be asking policia murdering tu gente finishing tu vida man fuck your resident visa you Can menace you with danger to America, a motherfucking terrorist. And since they can't tell the difference between a Mexican, Puerto Rican, and a me from the Philippines, we'll all be in the same camp. Concentrated out, not a whole world is aiming them guns at the White House. And the bullet said to the head goodbye. Then the bullet borrowed three inches inside. And my little music video was a lie because the clothes get holes and cristal goes dry. And the diamonds won't help when the guns. And where's your little 25 caliber at? From Africa to Latin America, let's roll. 'Cause this rich stay rich bullshit must go. Υπηρεσχυρίζομαι ότι το Brexit δεν κινητοποιεί του λαού στη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά του κινητοποιεί στη συντηρητικοποίηση. Μπράβο. Όταν ισχυρίζεται η φωτίου, έχει τίτλο αυτό που ακούσαμε. Ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του πολύ καλού, όλοι είναι καλή, όλη η κοινοβουλευτική η ομάδα, το καταλαβαίνει ο καθένας, ακόμη και με αυτού που δεν τους ξέρουμε, με το που ανεβαίνουμε στο βήμα της Βουλή, του καταλαβαίνουμε. Λέγεται Δημιτριά. Ανεβαίνει λοιπόν πάνω ο Δημιτριάδη να πει και τα δικά του να στηρίξει η κυβέρνηση. Στο κεφάλαιο δεύτερο. Σε παρακαλώ θέλω από κάτω τα... δεν πήρα όλη την μου. Όχι, όχι το τελευταίο. Όχι, είναι στη ψάντα μου τότε. <Ρι> δεν το πιστεύω. Χίλια συγγνώμη, αλλά θα σταματήσω εδώ. Θα τα πω τα υπόλοιπα στη τεχτρολογία μου, γιατί για κάποιον τεχνικό λόγο έχω απολέσει το υπόλοιπο της συζητήσεώς μου. <Ρι> Σας ευχαριστώ. Το απόλυσε. Το απόλυσε και δεν μάθαμε την τοποθέτηση του Βουλευτού Δημητριάδου που τόσο καημό είχαμε να την μάθουμε για το θέμα που μιλούσε, κανείς δεν ξέρει, δεν θυμάται από ότι φαίνεται ο ίδιος τόσο σοβαρά που αντιμετωπίζει τα θέματα Ο Μίχαλο έγινε χτες συμπαθής Και εδώ βλέπουμε μια στάση, θα μου επιτρέψετε ναι, Ίσως λίγο πεζό, αλλά mm -hmm. μια παροιμία την οποία λένε και στο χωριό μου για τη στάση γενικότερα της Γερμανίας σήμερα είναι Μαγκιά Κλανιά και Κόλο Φιλιστρίνη Με το είπα. Καλά έκανες, μια χαρά σε σχέση με αυτά τα άλλα που έλεγε στο παρελθόν για όσους απεργούσαν Αυτό ήταν μια χαρά, λαός μέρος α. Ναι, έλα, Σπάνιε. Σπάνιε, γιατί. Αφού είσαι σπάνιο είδο και το ξέρει τώρα, Έλα, μην μου μη αρχήσει αυτά. Εντάξει, το... αλήθεια, απλά είμε σε ενώ. Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Να σου πω έχω ερώτηση. Έτσι θα πάτε όλη τη εβδομάδα με το δημοψήφισμα να το δουλεύετε κτλ. Γιατί δεν μπορώ να τα ακούω από το μαλάκι mm. και μαβαίνει πίεση. Όσον είσαι στην επικαιρόντα και μέχρι να το πάρουν απόφαση να σου να, να γίνει το όχι, ναι. Έσταμε. Είναι... Δεν κατάλαβα ναι, ναι, ναι. μέσω ενημέρωση μα. Τρέπει να επηρεάζουμε ότι μπορούμε. Έλα, καλά άρθρα αυτά, αλλού αυτά. Στου ξέρει τώρα, στου καραφού, του διαλυτερούσα. Τε λέω και εκεί. Έλα αγάπη μου, καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα Ναι, ναι, τι κάτω απ' όλα, πάνω απ' όλα πω, αγάπη μου Αν είναι το σημαντικό είναι αυτό, για πες Κάποτε λέγανε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Κι όμως μας πεθάνανε και δεν το καταλάβαμε Τους Λες... Έλληνες, τους Έλληνες, όχι την Ελλάδα Η Ελλάδα δεν πεθαίνει, ήταν σαφής από τότε και ηλικρινής Και μας έχουνε από βλακο... Βέβαια από στόλο μου. Δεν θέλει και εσύ. Απμή μπορεί να πα να κάνει ένα μπάνιο και να σκέφτεσαι τα χαράδια. Σου πήραν το ψωμί από το στόμα. Καιρατάζε. Τι θα γίνουμε με μανάρι μου. Το Ή... πρόβλημα δεν είναι ότι πήραν το ψωμί αυτή από το στόμα. Το θέμα είναι το ψωμί που στόσαμε προηγούμενη στο στόμα. Τι φαρμάκι ήταν εποτησμένο. Αποστόλη μου. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα, μαντίνα μου, γιατί χαθήκαμε. Δεν ξέρω, έτσι είπαμε. Έτσι, έτσι. Δεν είπαμε έτσι. Να με συγχωρά. Ότι είμαστε σε λάθο χώρα, ξαναπέστο. Οι Εγγλέζοι, οι οποίοι είναι Αγγλία και ξέρουμε το βίο και την πολιτεία τη και τι ρόλο έχει παίξει.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 πεδιά παιδιά τους ότι ξενιτευτήκανε, δε φταίνε οι ίδιοι καθόλου. Τώρα ψάχνεις και εσύ να βρούμε ευθύνες, τώρα άστο. Λά. Δεν είμαστε έτοιμοι για ανάληψη ευθυνών. Α, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε. θα γίνει ένα δημοψήφισμα για το ποιο είμαστε έτοιμοι και ποιοι δεν είμαστε. Mm. Αρκεί βέβαια και μια συγκέντρωση στον δρόμο, εκεί καταλαβαίνει ποιοι είναι έτοιμοι, ποιοι, όχι τέλο πάντων. Έλα, γεια. Πώς λένε οι Ζαλωνικίστοι, πώς το λένε, το Brexit. Βουγάτσα με κατάρρευση. Πάντως που είσαι, τα ταρούλια τα, τα βαράνε, έτσι. Ακόμα. Εντάξει, από ό,τι βλέπω φιλαράκι, έτυχε σήμερα και μπήκα σε μια σελίδα. Η Αυστρία λέει 7% κάτω, η Ουγγαρία 4%, η Ιταλία 12%, η Ισπανία 12%, καλά πάμε, καλά. Δεν Θα μου τη την μπαμπά από το Κυπράκι Αν είναι έτσι το Κυπράκι φαντάζομαι πως θα είναι η μπαμπά Θα είναι και στην ηλικία μου ρε φίλα αυτή Καλά άνθρωπος Όχι ρε με, μετά από 34 χρόνια ρε μπαμπάκα Α ναι αδερφή Ως με, μεγαλύτερο από σένα Συστηνή. Ε με αυτά φιλιά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 Ολόκληρη Αγγλία τώρα με τόσα, τόσα χρήματα ρε, Αγγλία και να έχει Εκλάνει μαλλί, εκλάνει η Αγγλία Τι πολύ ρίχα μπάρει για Σιριζέο, τι έγινε Σιριζέο, σαν να τι φάμε, τους κλεφτές Με τους κλεφτές θα με oh, Καλά, Είναι έχεις σιριζέο. να διάλεξεις Είναι... κλεφτές ή ψεύτες Διάλεξεις ή ψεύτες, σε βάζω στου θύμιους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 Βεβαίω, με τον Κυριάκο μόνο μπορεί να σπάσει αυτό ο κύκλο. Όλοι θέλουμε να σπάσει ο κύκλο και γι' αυτό θα επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον αντιμνημονιακό το έχει αποδείξει και από, από του λίγους μήνε που ήταν υπουργό. Αλλά από τη γενικότερη του πολιτική τοποθέτηση με μηχανέ Siemens. Ε, με μικροσυσκευέ ή με συσκευέ Siemens σπάει αυτό ο μνημονιακό κύκλο. Δύο ωραία σαρδάμ. Τι δύο. Κάθε μέρα που μιλάει, κάθε φορά βγάζει νέε λέξει που τι έχει. Αποτυπώσει μέσα του βαθιά και τι λέει συνεχώ: Δεν κάνει ένα σαρδάμ μια φορά στο τόσο. Έχει κάποια κολλήματα ο Κυριάκο που έχει σπουδάσει και στο Χάρβαρτ και τα λέει δημοσίω. Θα ακούσουμε τώρα δύο ο, κομβικά. Ξεκινάμε με το πρώτο. Αποδεικνύεται ότι τα λεγόμενα συστημικά κόμματα μπορεί να φέρονται πολύ πιο υπεύθυνα και σοβαρά από άλλα κόμματα τα οποία εμφανίζονται ω οτήρε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και στην Ισπανία το είδαμε. Ένα συστημικό κόμμα. Παλιόκομα, παραδοσιακό το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν η Ισπανοί την απάντησή τους και επέλεξαν σοβαρότητα και σταθερότητα Βεβαίως είναι από το system και το λέει systemico ξέρετε τι λέει επειδή έχει σπουδάσει το Harvard εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι, και εδώ υπήρχε πρόβλημα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε ακούσει δύο-τρεις φορές, το έχουμε δείξει και στην τηλεοπτική άλλες τόσες, είναι ότι δεν μπορεί σε πολύ συγκεκριμένες λέξεις σε μία, ε, το Πράγματι. Η Νέα Δημοκρατία πλήρωσε πολιτικά τον έμφυα. Πράγματι, υπάρχει ένα δίκαιο εδώ πέρα για το ζήτημα τη αγορά-εργασία. <κυρίζει> δηλαδή, να λειτουργεί πραγματικά ο ανταγωνισμό είναι πραγματική μεταρρύθμιση. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι πραγματική μεταρρύθμιση. Η απελευθέρωση τη παιδεία από τα δεσμά του κρατισμού είναι πραγματική μεταρρύθμιση. Εγώ με του δυσλεκτικού που έχουμε μπλέξει, το ΡΟΤΟΜΠΟΡΙ, το ΓΑΜΑΔΟΜΠΟΡΙ. Λέει τη λέξη αυτή συγκεκριμένη, πάντα την λέει χωρί γάμα. Αφαιρεί το γάμα και ενώνει το ρο με το α. Δεν το έχει ακούσει στο σπίτι. Ο πατέρα του μια χαρά ελληνικά μιλούσε. Ε, η τώρα αν εξαιρέσουμε αυτή την παχιά προφορά στο σίγμα. Όλα τα άλλα, επίση πολύ σωστά. Ο ίδιο έχει κάποια κολλήματα. Δείχνουν διάφορα για τον ψυχισμό όλα αυτά. Γι' αυτό είναι ένα ακόμη λόγο που θα επιλέξουμε τον Κυριάκο, εκτό το ότι θα φέρει επενδύσει, γιατί ξέρει και για όλο αυτόν τον πολύ έτσι, διαταραγμένο και έξαλο ψυχισμό. Αποστόλη μου, πέρα yeah. από τα λόγια. Αν ήθελε να δει τι θαύματα κάνει ο Έλληνα με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα έπρεπε να ήσουν στον τετραήμερο εορτασμό που είχαμε πέρα κάτω στην Ιάρχου το ίδρυμα. Πήγες? Πήγα και τρελάστικά. Αν κάτι είχαμε χρειαζούμενο σε αυτή τη χώρα. Ήταν ένα υπερχλιδάτο κτίριο πολιτισμού τόσων θέσεων. Γιατί έχουμε και τόσο παιδευμένο Κατά κοινό. Κάτω. Έχουμε τόσο πενδευμένου θεατρική. Να, να παίρνω. Να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 αυτό στον υπόδρομο πως διορίστηκε ο άλλος στο δημόσιο μα έτσι προχωράμε <hed pretinous> έτσι προχωράμε ντουγρού στις πολιτικές που στηρίζανε όλα αυτά τα χρόνια και στα μνημόνια <survivors> έτσι προχωράμε έχεις δίκιο γιατί τι έτσι από το τι είμαι μωρή τέτοια τι θα είμαι κλείνουμε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 Εγώ είμαι, εγώ μπράβο. είμαι. Μπράβο. Σε θυμάσαι. Σε θυμάμαι. Α, μπράβο, εγώ και πήρα να σου πω ότι το πρωί ήταν να πάρω σε ένα κατάστημα εκεί πέρα να παραγγείλω κάτι και είχα το νου μου σε σένα και πήρα 2, 11, 8, 200 και περίμενα να πάρω καλλινικά από την Όρι τώρα. Και λέω μετά... Πάλι καλά, πήρες και καλλιντικά. Yeah! Τι κα κα καλή Λέω τώρα αυτή την ώρα είσαι επανάληψη. Ωραία, πότε θα ξαναβγεί στο στον αέρα, πότε θα είσαι. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν Τι γίνεται, τι ψήφισε. Εγώ. Ναι. όχι ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψήφισε, άστα αυτά. Εσύ τι λες να ψήφισα. Κοίταξε να δει. Από το χάος θα σέπε ανάμεσα λεβέντη θωδωράκι. Αχ, δεν είμαι και τόσο σε παρακαλώ. Αλλά θα είμαι και πιο γκάο, Παίζουν μου τι Τψήσε. Τι... Το έλεξα του, δεν του πάει στου θέλου. Άλεξά, του Έλληνε. Είχε και πιο γκάτο δεν το σκέφτηκα, ναι. Δεν ψήφισε. ΣΥΡΙΖΑ ψήφε, σικό, ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβα, εντάξει. Okay. Ναι. Εντάξει, καλά καλύψε με του πάει στου ξένου. Οι Έλληνε είναι, είναι οι καλύτεροι. Ξένη κάθε και σε κάθε γ... να παίξουν όταν τον έλλεινα το βλέπετε. Εδώ πέρα σε πηά του στα χρόνια από κοντά. Έχει μια κοινότητα. Σε ξεπουλάει ο Έλληνα. Ο ξέρει τι κάνει, απλά αγοράζει. Του Έλληνε να γαπά. Μόνο. Εσύ τώρα είστε έλλεινα, είσαι ξένου είσαι. Σένω με προφόρα καλή. Δεν μου λέει και κάτι, Πληπτώσει. Είμαι ξένος για σέναν και, και, σένα και εχθρός, θα είμαι από σήμερα και μπρος Ξένος, για σέναν και εχθρός, θα είμαι από σήμερα και μπρος Ξένος για σέναν και εχθρός Και δεν μου λες έχεις σπουδάσει κάτι, θύλος? Ναι, ναι, τορναδώρος <ΣΣΣ> Εντάξει, συγκεκριμένος δε φιλιά <Άτε>, στα <ΣΣΣ> κολομέρια Κάμα από σήμερα και μόνο και 105 θα... Οτσι... Θα θα μόνο 105 οτσι. Ναι, να. το 35 δίνει 105. Οπότε θα χρειαζόταν και η δέκα ειδική μου. Εγώ θα 12 μια απλή αναλογική. Θα έχει και, ακού... και τον Ορίστε και υπουργικέ θέσει από το Λεβέντιο. Ο Λεβέντιο κανονίζει. Προτείνω να τον, βάλουμε, να τον βάλουμε. Θα είναι όλοι μαζί και θα πρέπει να μπει σε καρέγγλε και ο Κουτσούμπα και το Κουκουέ. Καθότι όπω ξέρουμε όλοι τα τελευταία εκατό, 90 τόσα χρόνια, για τι καρέγκλες γίνεται χαμό στο Κουκουέ. Ποιο θα πρωτοκάτσει σε κυβερνητική καρέγκλα, απεδείχθηκε στι πρόσφατε εκλογές και του 12 και πέρυσι και γενικότερα. Παρ' αυτά έχει καλή διάθεση ο Λεβέντιο να τον βάλουμε και αυτόν μέσα σε δύο Υπουργεία. Σε δύο υπουργεία. Όλα τα άλλα τα πάρει. Οι υπόλοιποι με τον Τζίμερο έχει γίνει ένα θέμα, αναγκαζόμαστε και εμείς τα συχάματα να κάνουμε μια αναφορά. Θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση που είχε κάνει για μετανάστες και καλά να τους κλείσουμε σε ένα στρατόπεδο ζώνη, ζώνη, στην οποία μας θα μπορούν να δουλεύουν και Έλληνες, του είχε ξεφύγει. Όσοι δεν είναι εδώ, είπαμε ότι θα πρέπει να μπορέσουν να βρουν δουλειά σε ζώνες, σε ειδικές οικονομικές ζώνες, όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά κάτι που βελτιώνει την κατάσταση στο, στον κέα της Αθήνας και μπορεί να δώσει δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και με διαφορετικούς βεβαίως αντιλαμβάνομαι <συσκλώδεις> όρους εργασίες. Σε φως αλλά θα μπορεί εκεί να πάει και Έλληνα. Μπράβο! θα μπορεί και να πάει και Έλληνας σε και οποιοςδήποτε θα τους προσφέρεται στέγη, τροφή και περίθαλψη και θα εργάζονται με ένα ποσό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα παίρνουν στη χώρα τους. Ωραίες ιδέες, πραγματικά ωραίες ιδέες για το αύριο και αυτού του τόπου και της Ευρώπης. μερικέ από αυτές τις ιδέες έχουν δοκιμαστεί σε άλλους τόπους με πολύ μεγάλη Έπιτυχια χωριστέ ζώνε, αυτό δεν το λέει μόνο τζίμερο, το λένε και άλλοι. Χωριστέ ζώνε εργασία με ειδικό οικονομικό καθεστώ, όπου εκεί θα παίρνουν πολύ λίγα οι εργαζόμενοι που θα είναι μέσα, αλλά αυτό δεν ισχύει για του εργοδότε που θα έχουν τι επιχειρήσει. Αυτοί δεν θα παίρνουν πολύ λίγα. Ένα παράξενο πράγμα. Όλε αυτέ οι ιδέε καταλήγουν εκεί. Να παίρνει λιγότερο εργαζόμενο, αλλά όχι λιγότερο αυτό που κάνει την επένδυση, που είναι ο ιδιοκτήτη, ο κεφαλαιοκράτη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με αυτέ τι πολύ ωραίε ιδέε, φτάσαμε στο τέλο, έχουμε λαό μας πάει στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.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 Τώρα, Γιατί. εγώ δεν πρέπει να κάνω γραπτού. Τώρα να. Δεν πρέπει να πάω τον βρω. Ναι, αλλά είσαι από την εποχή σου τότε, γι' αυτό φοβάμαι. στο διαδίκτυο, ένα βιντεάκι από την Κίνα. Έτει... Κυρίω με μελαμίνε τίποτα θα εκραγεί. Όχι, όχι, δείχνει έναν διεθνεί κεντρική τράπεζα να 8 που δεν τους στόχους του στόχου του. δεν είναι. το <laughs>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 Έβλεπα ανθρώπου στα σκουπίδια. Σα το λέω πραγματικά. Κοιτώντα από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, τώρα το... δεν, βλε... δεν το βλέπω αυτό. Ε, στην κυρία Βλονίκη, πέντε η ώρα που βγαίνω εγώ για δουλειά, υπάρχει κόσμο πριν ξημερώσει που ψάχνει στου κουβάδε να φάει. Έτσι. Και μένω στο μαρούσι κιόλα. Λογικό να ψάχνω στο μαρούσι. Το μαρούσι έχει καλύτερα φαγητά στου κάδου. Σωστό, μπράβο. Ναι, τρώμε όλη μέρα μπρίτ και ξέρω εγώ. Να το κάνω. Πω... διο κάδο έχει στην Καλυθέα, ίδιο έχει το μαρούσι. Συμφώνω, yeah. να σου πω κάτι. Τι? Την τρίτη που είχε απερθεί ο προαστιακός ναι. έχω πάρει μια κοπέλα από το Μόλ να την πάω στην Πεντέλης για την απεργία ναι. η οποία δούλευε στην Αγγλία μου είπε στη ζώνη 2 δηλαδή είναι τέσσερις τάξεις από τον Άγιο Νικόλαο ας πούμε να πάει στο, στην Ομόνια πλήρωνε το 2005 στον ιδιωτικό εκεί, σου λένε, το μετρό 400 ευρώ η κάρτα το μήνα 400 ευρουδάκια να τα ακούνε όσοι θα κλένε όταν ημέρα Να ιδιωτικοποιηθούνε. Γιατί αυτό το κολλόπεδο από το διόνισο θα τα ιδιωτικοποιήσει στο τέλο. Κυψέλη, yeah. κυψέλη, μην μπερδεύεσαι, όχι τη διόνισο, είναι άδικο το να δει. Στο διόνισο γεννήθηκε ο Φλόρο. Στο διόνισο, άσε την κυψέλη, καλά. Εγώ είπα για καλό για να ακούσει τη γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι. Μπα και μου ήρθε και η σειρά και η δικιά μου και η δικιά σου. Πώς γυναίκα, θα έρθει τώρα η σειρά. Σας. Να πάμε να πάμε στο κοινωνικό σύνθημα. Κύριε Αποστολή, ονάει καρδούλα μου, κύριε Ποσόλη. Γιατί, πού είναι η καρδούλα σου. Να... Δώστε εδώ, δώστε το γιατρό. Να σα πω, άκουσα για τον κύριο Γιακουμάτο. Έχω κάνει φακές με ρεγκά. Ό... Με ρεγκάτο να κάνει. Με ρεγκάτο, γιατί κάνει Γιακουμάτο ρεγκάτο. Είναι κεφαλωνέτικο Τι είπα, τι ωραία ρεγκά. Άμα είναι να έρθει στο σπίτι, έχω πολλέ μεριδέ. Μη φέρει κουραμάνα όμω, θα του κάνω τα περάκια. Να πάρει και για το σπίτι, για την οικογένεια. Α. Αυτό ήθελα να πω, γιατί με έχει πιάσει η καρδόλα μου. Πειραιά να έρθει. Τοντάλε τώρα. Πρόσκεψη με σου καραπαίδι. Έλα, γεια. Yeah.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 Υπάρχουν μέσα σε ένα χώρο ενός γηπέδου μπάσκετ περίπου και αυτό θέλουν να συνεχιστεί. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Φέτος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τη Δημοτική Αρχή γιατί δεσμευτήκαν και υποσχεθήκαν αρκετά πράγματα και δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. 1η λοιπόν Ιουλίου, οι γονεί τη Αρτέμιδας, ακόμα και αν έχουν παιδάκια στην πρώτη Δημοτικού, δεν φτιάχνεται εύκολα ένα σχολείο, πρέπει να έρθουν στην κατάληψη του Δ